Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται από σήμερα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδίνωσης του καιρού 5 με 7 βαθμούς θα πέσει η θερμοκρασία αύριο 28 Οκτωβρίου Αθανασία Σταμοπούλου, Ερ Πάτρας 300% αύξηση του αριθμού περιστατικών πυρκαγιάς και 500% περισσότερες καμένες εκτάσεις σε σχέση με το 2015 καταγράφει ο απολογισμός των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Εύρου για την αντιπυρική περίοδο του 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η χρονιά ήταν ίσως η δυσκολότερη της τελευταίας δεκαετίας. Έρτο Θιάδας, Χρυσούλα Σαμουριδού. Δύο επεισόδια με Αμερικανούς στρατιωτικούς του ελικοπτροφόρου WASP που βρίσκεται αυτές τις μέρες στη βάση της Ούδας καταγράφηκαν μετά από καταγγελίες πολιτών. Το WASP έχει πλήρωμα χιλίων ναυτικών και επίσης μεγάλο αριθμό παιζαναυτών. Ερτυχανίων, Κατερίνα Πολύζου. Ο συντονισμός σωματείων και συλλογικοτήτων μετά το επιτυχημένο αντιφασιστικό αντιρατσιστικό συλλαγητήριο διοργανώνει επαιτειακή εκδήλωση και αγώνα με αφορμή των εορτασμό της 28 η Οκτωβρίου αύριο στις 7.30 στο Δημοτικό Θεάτρο Μητυλίνης για την Ερτεγέου Αναστασία Σπυριδάκη. Ο Υπουργός Εθνική Άμυνα Πάνος Καμένος θα παρευρεθεί σε εκδηλώσεις για τον ήρωα Αλοχία Δημήτρη Ίτσιο την Κυριακή 30 Οκτωβρίου για την ΕΡΤΣ ΕΡΟΝ Κασάπης. Πολύ ωραία συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις κτηριακές υποδομές των σχολείων. Ελάχιστα κονδύλια για επισκευές, μεγάλες οι ιδιαίτερα των παλαιών κτηρίων. Παρόντες οι εκπρόσωποι όλων των φορέων της εκπαιδευτική κοινότητας και πολυδημότες. Για την Αρτικέρκυρας, Λίκουργος Χιαδόπουλος. Τη διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να κλείσει τότε ΤΕΙΠΙΡΓΟ, αλλά αντιθέτω να ισχυθούν οι λειτουργίε του, έδωσε η αναπληρωτή Υπουργό Παιδεία ή Αναγνωστοπούλου στη συνάντησή τη με καθηγητέ και σπουδαστέ των τμήματων του. ΕΡΤ Πύργου, Χρήση Πρευριά. Πλήρη ιατροφαρμακευτική υπερίθαλψη θα έχουν ακόμα και αυτοί που χρωστάνε στον ΟΑΕ, σύμφωνα με απόφαση τη διοίκηση του ΟΑΕ, όπω είπε σε συνέντευξή του ο του ΕΒΕ Φλόρινα Σάβα για την ΕΡΤ Φλόρινα στο Μαγιαδάμο. Η παθολογική κλινική του νοσοκομείου δεν πρόκειται να κλείσει τις μισές μέρες του μήνα, θα λυθούν τα προβλήματα της έλλειψης γιατρών, ανέφερε στο δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ ο του νοσοκομείου Καρδίτσας κ. Βάιο Βαρελάς. Δωραμήτρα Καρδίτσα, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Η παράταση λειτουργίας των 4 μονάδων του ΑΕΣ Καρδιάς και των 2 του ΑΕΣ Αμυντέου για 32.000 ώρες και όχι για 17,500 ώρες προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για περαιτέρω επενδύσεις και η κατάργηση του τέλους 2 ευρώ που επιβαρύνει το λιγνίτη σε αντιστοιχεία με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο συμφωνήθηκε σε συνάντηση τοπικών αρχών και φορέων με τον αρμόδιο Υπουργό για την Πάνος Εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου αναμένεται να επαναλειτουργήσει η δομή φιλοξενίας προσφύγων στο κουτσόχειρο της Λάρισας, η οποία θα περιλαμβάνει συνολικά 330 οικίσκους. Της εγκαταστάσει επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι και ο αναπληρωτής Υπουργό άμυνας Δημήτρης Βίτσας. Ερτ Λάρισα, Γιάννη Γιάτσιος. Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε ο ραδιομαραθώνιος αλληλεγγύης και αγάπης που διοργάνωσαν χθες όλα τα ραδιόφωνα της Ροδόπης για την ΕΡΤ Σαμαλία Αμαλία Γαρυφαλίδου. Έκκληση στι αρμόδιες υπηρεσίες και στις φιλοσοφικές εταιρείες να βοηθήσουν ώστε να βρεθούν τροφές για τα ελάφια που λόγω των πυρκαγιών και της παραδεταμένης ανομβρίας τις αναζητούν στις καλλιέργειες προκαλώντας τεράστιες ζημίες απευθύνουν οι γεωργοί τη Απολακιάς για την Ερτρόδου αριστερή Μιαούλης. Σπίτι στο Αϊδίνι, στο οποίο κατοικούσε τετραμελή οικογένεια, κάει και ολοσχερό από πυρκαγιά που ξέσπασε από άγνωστη ω τώρα αιτία σήμερα στι 5 παρα 20 τα ξημερώματα. Για την ΕΡΤΒΟΛΟΥ, Μαρία Δημητρίου. Με κινητοποιήσει προειδοποιούν οι ιδιοκτήτε ακινήτων εκτό σχεδίου πόλη, εάν ο Δήμο Ιρακλείου δεν παγώσει, εν αναμονή του νέου νομοσχεδίου τη κυβέρνηση, τη διαδικασία βεβαίωση στην εφορία των προστίμων για τα αυθέρετα, Από την ΕΡΤΒΟΛΟΥ, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Εν του εορτασμού της Εθνικής Επαιτίου του Όχι, λειτουργεί έκθεση με θέμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο εσωτερικό ενός πηλαίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ασίνης Αργολίδας. Ο επισκέπτης θα μπορέσει να δει σπάνια στοιχεία για την περίοδο 1940-1941. Δέσποινα Αρσένη, Ερτρίπολης. Παραμένει κορυφαίος τουριστικός προορισμός Ιήπυρος. Πληρότητε που ξεπερνούν το 90%. Σε καταλήμματα των Ζαγόρο χωριών, του Μετσόβου και των Τζουμέρκων το τριήμερο. ΕΡΤΙ ΠΥΡΟΥ Κώστας Παπαθεοδόρου. Το πρώτο φεστιβάλ Γούνας διοργανώνει στην Καστοριά από 3 έως 6 Νοεμβρίου η Διεθνής Εκθεσή Γούνας Καστοριάς, στοχεύοντας στην καθιέρωση του θεσμού ως καταναλωτικό προορισμό για τους λάτρες της Γούνας και στην ενθάρρυνση των καταναλωτών. Από την Καστοριά για την Τσιόπρα. Πανελλήνια φθινοπορεινή γιορτή μανιταριών στο Μεσοχώρι του Δήμου Παρανεστήου Δράμα, στο Προσεχές Τριήμερο για τους λάτρεις των μανιταριών και της φύσης. Γιορτή Κάστανου την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Παλαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου. Ερτ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.